Η επόμενη θητεία τα τρία χρόνια αυτά κυρίως θα πρέπει να έχουν ρεαλισμό στους στόχους, ευελιξία και ταχύτητα στη δράση και φυσικά αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που σε λιγότερο από 48 ώρες σήμερα συγκροτηθήκαμε σε σώμα και σας ανακοινώνουμε τις αρμοδιότητες του κάθε ενός από τους 16 του Συμβουλίου μας διότι πραγματικά στον τουρισμό και στη Ρόδο μας δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου θα είναι ο κύριο Παναγιώτη Ιωαννίδη, ο κύριο Καντή Νικόλαο στη θέση του Β' Αντιπροέδρου, ο κύριο Μινέτος Κωνσταντίνο θα έχουμε την τιμή να κοσμεί το συμβούλιο μα τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο κύριο Αθηναγόρα Κωνσταντινίδη στα θέματα επικοινωνία και μάρκετινγκ ω εντεταλμένο Αντιπρόεδρο, ο κύριο Γερονικόλα Νίκο, έφορο δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπο τύπου, ο κύριο Χατζή Ειδικός Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο τη Ένωσή μα στα Κεντρικά Όργανα, στα Δευτεροβάθμια. Ο κύριο Καλιουδάκη Κωνσταντίνο, έχουμε τη χαρά να είναι ο Αντιπρόεδρο σχετικά με πολιοδομικά και χωροταξικά θέματα. Ο κύριο Ιωάννης, Ιωάννη, ένα πάρα πολύ έμπειρο τέλεχο στο συλλογικό μα όργανο, Αντιπρόεδρο Φορολογικών και Τραπεζικών Θεμάτων. Η κυρία Σταματιάδη Αυγή, Αντιπρόεδρο Βιώσιμου Τουρισμού και Περιβαλλοντικών Θεμάτων. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και θα την επικουρούν δύο ακόμα σύμβουλοι. Ο κύριο Παλά Στέφανο, με εμπειρία από το ΜΑΙΠΕΦΚΟΣ, αλλά και ο κύριο Πασάλης, γνωστό σε όλου για τι πράσινε τακτικέ που έχει στο παρελθόν ασχοληθεί. Η κυρία Χατζηλαζάρου Ανδριάνα, αντιπρόεδρο τουριστική εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η τουριστική εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι στο οποίο οφείλουμε όλοι να ασχοληθούμε ενεργά, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δύο ακόμα σύμβουλοι στο κομμάτι αυτό, ο κύριο Γεωργαλίδη και ο κύριο Καπετανάκη, γιατί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό για μα. Να τονίσω εδώ ότι είχαμε μία κυρία στο διοικητικό μα συμβούλιο και πλέον έχουμε δύο. Είναι μία θετική εξέλιξη και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο γι' αυτό. Αλλά και σε ένα κομμάτι που μα απασχολεί καθημερινά στι ξενοδοχειακέ μα μονάδε, ο κύριο Τωμά Βυριάδη, ω εντεταλμένο σύμβουλο πνευματικών δικαιωμάτων. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τον κλάδο, για να υπηρετήσουμε του ξενοδόχου και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.